Στοιχείο 834 Ανακρίσει του τυφλού. Ομολογή μεταπαρησία στην υποτουή ισού θεραπεία του. 8. Οι γείτονε λοιπόν και όσοι τον έβλεπαν πρωτύτερα ότι ο τυφλό, έλεγαν, Δεν είναι αυτός που το και ζήτη από τους διαβάτα σε λαιμοσύνην. 9. Άλλοι έλεγαν ότι αυτός είναι. Άλλοι όμω έλεγαν ότι δεν είναι αυτό, αλλά κάποιο άλλο όμοιο προ αυτόν. «Εκείνος έλεγεν ότι εγώ είμαι ο τυφλός που πρωτήτερα τον ελεημοσύνην». «Δέκα. Κατόπιν λοιπόν της βεβαιώσεως αυτής του τυφλού, του έλεγαν εκείνοι, πώς θεραπεύτησαν τα μάτια σου». 11. Απεκρίθη εκείνος και είπεν, ένας άνθρωπος που ονομάζεται Ιησούς, έκαμε πυλών και μου άλυψε με αυτόν τα μάτια και μου είπε, πήγαινε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και Νύψου». Αφού δε πήγα εκεί και νύφθιν, απέκτησα το φως μου. Δώδεκα. Κατόπιν λοιπόν της πληροφορίας ταύτης του θεραπευθέντος τυφλού, του είπαν οι Ιουδαίοι. Πού είναι εκείνος, απεκρίθη αυτός. Δεν ήξερε. Δεκατρία. Οδήγησαν τότε προς του Φαρισαίου αυτών που άλλοτι το τυφλός και ήδη είχε θεραπευθεί οριστικός. Δεκατέσσερα. Όταν δε ο Ιησούς έκαμε τον πυλόν και ίνιξε τα μάτια του τυφλού ή το ημέρα Σαββάτου. 15. Όταν λοιπόν τον οδήγησαν προς τους Φαρισαίους, τον εξήταζαν και τον ερώτων αυτή πάλι πώς εθεραπεύθη και απέκτησε το φως του. Εκείνος δε τους είπεν. Αυτός που με θεράπευσε μου έβαλε πυλόν επάνω στα μάτια μου και κατόπιν αυτού εγώ ενήφθη και βλέπω. 16. Έλεγουν λοιπόν μερικοί από του Φαρισαίους... «Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει σταλεί από τον Θεόν, διότι δεν φυλάτει την αργία του Σαββάτου». Άλλοι έλεγον «Πώς είναι δυνατόν άνθρωπος αμαρτωλός να κάνει τέτοια αποδεικτικά και σημαδιακά θαύματα» και διεφώνουν μεταξύ των. 17. και, επειδή η διαφωνία τον πάλι να εξετάζουν τον και είπαν προς Αυτόν «Συ, τι λέγεις για τον άνθρωπον Αυτόν, αξίζει να ακουστεί και η δική σου γνώμη «Διότι τα ειδικά σου μάτια θεράπευσαν εκείνος και εσύ περισσότερο από κάθε άλλον γνωρίζεις τα περιστατικά της θεραπεία σου». Αυτός δεν τους είπεν. «Εγώ λέγω ότι είναι προφήτης». 18. Κατόπιν λοιπόν από το χαρακτηρισμό αυτών που έκαμεν ο θεραπευτής τη για τον Ιησούν και για τον οποίον δυσυρεστήθησαν οι Ιουδαίοι, εκείνοι δεν επίστευσαν δι' αυτόν ότι το τυφλό και απέκτησε πραγματικά το φως του». Έως ότου πεφάσισαν και φώναξαν του γονεί αυτού που ανέβλεψε. 19. Και του ρώτησαν και είπαν: Αυτό είναι ο ιό σα για τον οποίο εσεί επιμένετε να βεβαιώνετε ότι γεννήθη τυφλό. Πώ λοιπόν αφού γεννήθη τυφλό βλέπει τώρα, 20. Απεκρίθησαν δε αυτού οι γονείς του και είπαν: Γνωρίζομαι καλά ότι αυτό είναι ο ιό μα και ότι γεννήθη τυφλό. 21. «Πώς όμως βλέπει τώρα δεν εξεύρωμεν» ή «Ποιος του εθεράπευσε και του ίνιξε τα μάτια, εμεί δεν εξεύρωμεν» «Αυτός έχει λικιάν και συνεπώς αντελήφθη πώς και από ποιον έγινε η θεραπεία του» Αυτόν λοιπόν ερωτήσατε, αυτός θα ομιλήσει για τον εαυτόν του και θα σας είπε τι του συνέβη» 22. Ομίλησαν δε ούτωπο οι του τυφλού, επειδή εφοβούντο τους διότι είχαν προπολού συμφωνήσει οι Ουδαίοι να αποκηρυχθεί και να αποδιωχθεί από την Συναγωγή, όποιος τα ομολόγη αυτόν ότι είναι ο Χριστός. 23. Εξαιτίας λοιπόν του φόβου των μήπως αποδιωχθούν και αυτοί από την Συναγωγή, είπαν οι του ότι έχει όριμον ηλικία εν ο μας, αυτόν ερωτήσατε. 24. Αφού λοιπόν από τους γονείς του τυφλού δεν υπόρεσαν να πληροφορηθούν τίποτε προς διάψευση της θεραπείας του ή προς κατάκριση του Ιησού, εφώναξαν οι Ιουδαίοι διαδευτέραν φοράν τον άνθρωπον που ήτο ο τυφλός και του είπαν «Δόξες στον Θεόν, ομολογών ότι και αναγνωρίζον την αλήθεια περί αυτού ο οποίο σε θεράπευσε. Εμείς λόγω τη θέσεως και του μας η εις θέση να εξέβρομεν καλά» ότι ο άνθρωπος αυτός που καταλεί την αργία του Σαββάτου είναι αμαρτωλός. 25. Απεκρίθη λοιπόν εκείνος και είπε: εάν ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός δεν εξεύρω και δι' αυτό αποφεύγω να εκφράσω γνώμη περί αυτού. Εξεύρω όμως καλά ένα γεγονός, ότι δηλαδή ενώ πρωτύτερα ήμουν τυφλό, τώρα βλέπω. 26. Επειδή δεν είναι αυτή η βεβαίωση του τη τυφλού δεν τους έκαμε καλή εντύπωσην, Ήπων πάλιν εις αυτόν, τι σου έκαμε, πώς σε θεράπευσε και πώς σου άνοιξε τα μάτια. 27. Απεκρίθη σε αυτούς. Μόλις προλίγου σας είπα και δεν ήθελήσατε να προσέξετε και να παραδεχθείτε ό,τι σας είπα, διέτι τώρα θέλετε να ακούσετε πάλιν τα ίδια, μήπως και εσείς θέλετε να γίνετε μαθητέ του. 28. Του ομίλησαν τότε υβριστικός και περιφρονητικό και του είπαν, «Συ είσαι μαθητής εκείνου, όμω όμως θα του Μωυσέ μαθητέ. 29. Εμεί που θα σπουδασμένοι και ανεγνωρισμένοι άρχοντες του έθνους, εξεύρωμεν ότι ο Θεός έχει ομιλήσει στον Μωυσήν και ισκανέναν κανέναν άλλον. Αυτός μας είναι άγνωστος και δεν εξεύρωμεν από πού είναι και από πού εστάλλει». 30. «Απεκρίθη ο άνθρωπος και τους είπεν, αλλά ακριβώ το γεγονός αυτό προκαλεί θαυμασμό και έκπληξη ότι δηλαδή εσεί δεν ξέβρετε τον άνθρωπον αυτόν εάν έχεις σταλεί από τον Θεόν και από που είναι. Κι όμως, ο άγνωστος αυτός εσά μου άνοιξε τα μάτια. 31. Είναι δε γνωστόν και το εξέβρομεν όλοι ότι ο Θεός δεν ακούει τους αμαρτωλούς. Αλλά αν κανεί σέβεται τον Θεόν και εκτελεί το θέλημά του, τούτον ο Θεός ακούει. 32. Αφότου υπάρχει κόσμος, δεν οικούστη ποτέ ότι θεράπευσε κάποιος μάτια ανθρώπου που να έχει γεννηθεί τυφλός. Πρώτη φορά συντελέστε ένα τέτοιο θαύμα και αυτός που το έκαμε πρέπει να έχει αποστολήν θείαν. 33. Εάν ο άνθρωπος αυτός δεν είτο απεσταλμένο από τον Θεόν, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτε, ούτε παρά τι θαύμα. 34. Απεκρίθησαν εκείνοι και του είπαν... «Σύε γενήθης βουτυγμένος ολόκληρος στην την αμαρτίαν, όπως αποδεικνύεται από την τύφλωσιν που από την κοιλίαν της μητρός σου είχες. Κι σύ ο άθλιος και αμαρτωλός διδάσκης ημάς, που είμεθα οι περισσότερο σπουδασμένοι όλου του έθνους». Και τον έβγαλαν έξω από τον τόπον που συνεδρίαζαν με την διάθεση να τον αποκόψουν και από την συμμετοχή τη θρησκευτική λατρείας.